Οι ενοπλές δυνάμεις, καθοδηγούμενοι η ομάδος πεφωτισμένων αξιωματικών δια να τον έσχατον κίνδυνον των οποίων διέρχεται το έθνος! Ζήτω, Ζήτω το, το έθνος! Ζήτω το έθνος! Δεν άκουσα τίποτα! Γιατί δεν φωνάζετε! Ζήτω! Δεν τα αγαπάτε! Λοχαγέ, δεν του έδωσε πρωινό ρόφημα! Γιατί το λέτε πολύ σιγά, δυνατά να το πείτε! Για να άκουσα! Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω. Ζήτω. Ζήτω. Και ζήτω το έθνος, ζήτω, καλύτερα, η ανοπλες δυνάμεις μας, Όλοι μας ζήτω, πολιμαζητάρα, ζήτω αστυνόμους, ζήτω, η χωροφυλακή μας, ζήτω, ζήτω, λοιπόν, Ζητώ. Αυτό μας το ζήτησε μια ένας ακροατής. Ξόφια το λένε, καλά λέει ο Πάτερ. Ο Μητροπολίτη Κοζάνη. Ο Κοζάνη. Το... Ο Άγιο Κοζάνη. Το συγκερασμό αυτών. Τι λέμε τώρα, αυτό. Ποιο είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι, για λε, Ποιο, Χάμα, ξέρω ποια κρισία δεν αξίζεται. Μα το ζήτησε ένα ακροατή. Λοιπόν, να τα μπλέξουμε μαζί τον καραμάνο μαζί με τον Μητροπολίτη. Το ζήτησε στο Twitter προχθέ. Να, nah, η παραγγελία του έγινε ε, μόλι τώρα την ακούσαμε. Ά, ορίστε, αφιερώστε. Θα τα πάμε εμεί και θα ζητάνε μετά έτσι. Δεν πειράζει. Ήταν εύκολο και ήταν ωραία ιδέα. Δεν το είχαμε σκεφτεί εμεί, αν κάποιο. Προηγηθεί ημών, mm -hmm. τον επιβραβεύουμε. Με πόσου γνώρινε αυτό. Ένα στον ε. ένας χρόνο δεν είναι. Στα 20 χρόνια, πιο χρόνο. Ε, όχι, εντάξει. Α. Γεια σα, καλώ ήρθατε. Είναι η ελληνοφρενία yeah. τη Πέμπτη. Τη Πέμπτη, να το πω. Διάγγελμα του Μητσοτάκη. Τώρα το κόφω. Θα πήγε το μεγάλο περίπατο του ανησυχιού, όχι. Δεν ξέρω τι θα πει. Lockdown. Δεν ξέρω Άχι τι θα σάμε. πει. Από Δευτέρα πέθανε στην καρατή να τον είχαμε μέχρι τώρα. Κάτι δουλειέ. Από Δευτέραμα είναι το lockdown. Μην κλειστούμε από τώρα. Και δεν έχει χαρδαλιά. Δεν ξέρω. Καταρχά σε... από Δευτέρα, γιατί το Σάββατο έχω παράσταση στη Θεσσαλονίκη. <laughs> λοιπόν, πολλά, πολλά μα τα έχουν κάνει. Στη <laughs> Θεσσαλονίκη πολιτισμό. πάει μια χαρά. Η Αθήνα είναι το πρόβλημα. Ναι. Ε. Οπότε. Ε. Αν δεν μα αφήσουν από εδώ να βγούμε έξω. Ε. Θα σα αφήσουν. Ε. Φύγετε από σήμερα. Είναι ελληνικό μου να φύγουμε. Θα προλάβετε. Oh. <laughs> mm. <laughs> Και τώρα. Όχι, <laughs> <laughs> θα φύγει σε λίγο. Ναι, ανοίγει δύο μικρόφωνα. Στι. Εδώ, παιδιά. Υπάρχουν μαθητικέ κινητοποίησει στην Ελλάδα. Υπάρχει μια προσπάθεια των μέσων ενημέρωσης να διαστρεβλωθεί λίγο το αίτημα αποκλείται. Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα Πολλά από αυτά τα παιδιά που κάνουν κινητοποιήσεις καταλήψεις Έχει και συγκέντρωση σήμερα, τώρα γίνεται τέλει, κάτω στο τέλει. κέντρο ναι. Είναι για τις τάξεις κλουβιά Για τα 25 25 άτομα. άτομα Ότι δεν υπάρχουν δάσκαλοι, δεν υπάρχουν καθαρίστριες Ότι πάνω από 100 σχολεία έχουν κρούσματα και δεν έχει γίνει απολύτω τίποτα για αυτά τα σοβαρά θέματα υπάρχουν όμως και κάποιοι μέσα σε αυτά να. που έχουν θέμα να μην φοράνε μάσκα, τα ψεκασμένα, Εντάξει, όπως είναι οι γονείς, και, και παλιά τα και ναι, ναι, Όχι, θα υπάρχουν. Υπάρχουν, παράδειγμα, οι ΣΕΡΕΣ. Ε, δεν πιστεύουν τα παιδιά στη μάσκα γιατί δεν μας προστατεύει καθόλου και δεν είναι ένας τρόπος να προστατευτείς. Γιατί άμα ξεκινήσουμε okay. κανονικά, η μάσκα είναι άλλο πράγμα, αυτό που βάζουν είναι αφήματρο. Αυτό που φοράμε είναι ένα αφήματο και δεν είναι η μάσκα, γιατί μας προστατεύει καθόλου. Δεν θεωρώ ότι <συσίλω> ε, υπάρχει αυτή η πανδημία. Ίσως, <συσίλω> ε, εν μέρη να υπάρχει <συσίλω> κάποια αρρώστια, κάποια δεν ξέρω και εγώ οτι. υπαρχει αυτη η πανδημια ισως εν μέρει να υπαρχει καποια αρρωστια καποια δεν θεωρώ ότι υπάρχει <συσίλω> κορονοϊός. <συσίλω> ε, που ε, <συσίλω> αυτή τη λέξη την έχουν βγάλει και την έχω κάνει καραμέλα και δεν ξέρω και εγώ, <συσίλω> εγώ τι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι που να αποδεικνύει. Όλες οι ηλικίες είναι άνω των 85, όλα τα κρούσματα. Άνω των 85, πολύ σπάνια είναι. Κάτω των 40 γήπερα, και αυτό από ευπαθείς ομάδες. Το ενδεχόμενο όμως να είστε ασυμπτωματικοί φορείς και να το μεταδώσετε στις μεγαλύτερες ηλικίε στόχοι Πιστεύουμε αυτό. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Δεν υπάρχει και πρέπει να ανοίξουν τα γήπεδα. Έχουμε ανάγκη από γήπεδα όχι από κλαμπ. Κλείστε τα γήπεδα, κλαμπ, κλαμπ και ανοίξετε τα γήπεδα. Έτσι θέλουμε. Αυτό θέλετε. Αφήνετε τους σας και δεν ανοίγετε τα γήπεδα. Αυτό. Αυτά είναι τα παιδιά από τι αίρε, από ένα σχολείο εκεί. Ε, εντάξει, τώρα δείχνει και λίγο δύσκολη η περιοχή Δύσκολη περιοχή. Δύσκολη, όντω. Ε, δύσκολη περιοχή. Ε, ε, όμως δείχνει το πώ κα σκέφτονται. Όλα μαζί. Ε, ξέρεις τώρα, δεξιοί γενικότερα. Δείχνει το πώ σκέφτονται. Μέχει Αυτό μια... τώρα έρχεται από τα σπίτια. Ε, Ότι αυτή ε... την καραμέλα που έχουν βρει όλοι που λέει η κοπέλα είπε τον κορονοϊό. Είναι μια Δεν υπάρχει. Τίποτα. Αυτοί οι νεκροί που βλέπετε, πόσου ηθοποιού έχουμε που κάνουν του νεκρού. Ο άλλο λέει από 85 και πάνω και το ρώτησε αν θα κολλήσει. Δεν μοιάζει, δεν είναι αυτό, δεν θα κολλήσω, δεν ε, υπάρχει. Ναι, ναι. Αυτοί δεν συνήθως, Όλοι αυτοί έρνητες, οι έρνητε, οι παπάδε και ολοι αυτοί, αυτοί κολλάνε τελικά. Ε, εντάξει, λογικό είναι γιατί δεν παίρνουν και κανένα μέτρο. Ναι. Οπότε έτσι είναι, είναι έτσι. ο ένα πάνω στον άλλο, δεν παίρνουν και μέτρο. Ένα άλλο τώρα στην Αθήνα, ένα μαθητή, ε, όπω ακούσαμε σε ρεπορτάζ καναλιού, έχει να κάνει και αποκαλύψεις γιατί πάει το θέμα όλο αυτό με τους αρνητές yeah. σε ένα άλλο επίπεδο. Ορισμένοι φτάνουν και στο απίστευτο σημείο να εκτιμούν πως οι καθηγητές τους βγάζουν ποσοστά, εντοπίζοντας μαθητές χωρίς μάσκα. Έχει ακουστεί και ότι κάποιοι καθηγητές καταγράφουν τους μαθητές που του σημειώνουν, ξέρω εγώ, και βγάζουν κάποιο κέρδος. Έχει ακουστεί. Ah. Ξεκινάει το επιχείρημα με το απλάντα ένα ξάδερφος στο Υπουργείο μου είπε. Κάτι παιδιά από το χωριό δεν τα ξέρει. Λέει εδώ, ναι, αυτό δεν τα ξέρει τα παιδιά ε, προφανώ. Ναι. Λέει το δεν τα ξέρει είναι για να μην ρωτήσει περισσότερα. Ε, ναι, ναι, τελειώνω. Λέει εδώ αυτό το παλικάρι τώρα ότι έχει ακουστεί ότι οι καθηγητέ σημειώνουν ποια παιδιά δεν φοράνε μάσκα για να πάρουν ποσοστά από ποιον το πρόστιμα, και σε τι. Μάλλον το πρόστιμο, εννοεί. Ναι. Ο Bill Gates δίνει εγώ. απευθεία, σε, σε, σε, παίρνει τηλέφωνο καθηγητέ και. Τώρα έχει το τσιπάκι μέσα. τα ναι, ναι, ξέρω, το ξέρω. Δεν είναι Όχι, τώρα. Το ακούσαμε χθε. Συνδέεται με δορυφόρο. Αν η μάσκα είναι αφημένη στο θρανίο, νιώθει, νιώθει το κρύο κάτω. Καταλαβαίνει ότι δεν έχει θερμότητα ναι, πάνω. Ναι, ναι. Έρχεται το μήνυμα, σκάει το μήνυμα. Mm. Έρχεται η ποινή. Ψάει 30% ναι. ο καθηγητή. Οπότε πάει έτσι. Είναι... Ναι. Ναι, ναι, ναι. είναι ευτυχισμένο και αυτό το παλικάρι επίση. Αυτό το παλικάρι που σκέφτεται έτσι. πιο Και το άκουσε αυτό και δεν το ψάχνει με τη λογική να πει. Πώ μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή, ποιο θα δώσει ποσοστά, α μπούμε στη λογική αυτή. Ποιο θα δώσει ποσοστά στον καθηγητή. Τι λογική είναι να μπει. Ρε, παιδί μου, μαθαίνει κάτι. Διαβάζει ναι. κάτι στο facebook. Ε, όλοι ναι. οι άνθρωποι. Είναι λογικό με την περιέργεια που έχουν όλοι οι άνθρωποι να το αμφισβητήσουν και να το ψάξουν δύο κλικ παραπέρα. Σου φτάνει μόνο το ότι το άκουσε και το διάβασε, ότι έχει ακουστεί. Το σου φτάνει αυτό. Λέτε, σε μένα όχι. Ναι. Σε πολλού, από φαίνεται, του φτάνει. Βλέπουν έχουν και το μυστήριο του Big Brother, τι να σου πω. Ναι. Του φτάνει. Ωραία, ωραία. Okay. Πάμε τώρα σε κάποιον που μάλλον και αυτό δεν είχε περιέργεια στα νιάτα του. Ποιο, ο Άδωνη. Ε? Πώ το κατάλαβε. Έτσι, σκέφτηκα. Είχε και βλάβη που ήταν βλάμένο, βλαμμένο. Θυμάμαστε τα νιάτα του. Βγαίνει ο Δερμιτζάκη. Που και βγαίνει καταλήφθη δεν έκανε πανελίνε. Βγαίνει ένα από του γιατρού που βγαίνουν τι τελευταίε μέρε, τον Δερμιτζάκη, που βγαίνει από την Ελβετία. Γιατί εκεί ο άνθρωπο ε... δουλεύει, η οικογένειά του. Και κάποιο βγήκε στο Sky σήμερα το πρωί. Ε. Τον ρωτάνε εκεί στην πρωινή εκπομπή και λέει ότι οι μαθητέ ανατάξει στην Ελβετία. Είναι 25. 25. Άρα το άκουσε αυτό ο Άδωνη. Βγαίνει σε άλλο κανάλι και εδώ. Άρα τα κάνουμε καλά. Μπράβο. Βγαίνει σε άλλο κανάλι ο Άδωνη. Όμω, μετά βγαίνει σε άλλο κανάλι και λέει: Λέω ένα παράδειγμα. Άκουσα προηγουμένω τον κύριο Δερμητσάκη όπου τον ρώτησα από την Ελβετία Πώς μαθητέ έχουν τα δημόσια σχολεία τη Ελβετίας σε κάθε τάξη. Και λέει: 25. Βάλε το βίντεο, τον δείτε. Και σκεφτόμουν, Έπαιδε στην Ελβετία που είναι το πλουσιότερο κράτο τη γη. Τα δημόσια σχολεία έχουν 25. Είναι δυνατόν τρεις εβδομάδες στην Ελλάδα να σκοτωνόμαστε γιατί η κυβέρνηση δεν έκτισε διπλά σε σχολικές έντους για να είναι 10 και 12 που έλεγε η αντιπολίτευση. Να δει, είμαστε είμαστε πλουσιότεροι της Ελβετίας. Αυτό είναι... Πώ μετά κάνει μια ερώτηση και κατατάει όλα αυτά. Πώ μετά θε αυτό το παιδί στι έρευνε. Α πούμε, Λογικό, με τέποιου γονεί γενικότερα και αντίστοιχα με τι ναι. πρωέ που ψηφίζουν να δώνει, άρα ναι, είναι πάνω ναι, ναι, κάτω ναι. και αυτή το ίδιο. Πώ θε μετά αυτό το παιδί να μην έχει αυτά τα δύο Έβγαλε ένα συμπέρασμα του κόλου που πιο λαγικά δεν έχει. Όχι, δεν είναι το κόλικό. Ότι είναι η ελβετία τι ίδιε συνθήκε όλε, την παιδεία, στην υγεία σε όλα κτλ. και το 25 που ήταν κοινό, άρα μα κάνει ίδιου. Αυτό που κάνουν τη σύγκριση μόνο όπου του διευκολυνεί η σύγκριση με την Ευρώπη γίνεται μόνο σε τομεί που τους διευκολύνει. Ας πούμε, κανείς δεν θα συγκρίνει από αυτούς τον κατώτατο μισθό που στη Γαλλία μπορεί να είναι 1600-1700 και εδώ είναι 500 αν τα παίρνεις. Δεν, δεν γίνεται τέτοια σύγκριση και κάνει με την Ελβετία. Η οποία Ελβετία όμως στα 8,5 εκατομμύρια έχει 56.000 κρούσματα. Εντάξει. Η Ελλάδα στα 11 εκατομμύρια έχει 16.000 κρούσματα. Με 25 ναι, που με... έχει η Ελβετία και πούμε. το θεωρούμε... Και το θεωρούμε καλό. Και το θεωρούμε καλό και βρήκε να κρατηθεί από αυτό και ετοίμασε το επιχείρημά του, οπλίστηκε με επιχείρημα και πήγε στο ε, κανάλι να τα του. Αν ο άνθρωπος του. Πώς είναι τηλεπολιτής που λέει ένα νογιλέκα βιβλία κτλ θα πουλάει όλοι και, και το σκάρτο. Δεν πρέπει να πουλήσει και το σκάρτο τώρα. Πάνω από το τηλεπολιτής που αυτό είναι μια δουλειά οκ okay, είναι ότι είναι υπουργό κυβέρνησης. Οτι λέει πολιτεία. Οποιοδήποτε μπορεί να γίνει υπουργό. Δεν είναι πολιτεία. Αυτό είναι ρατσιστικό. Είναι ένα θέμα. Ναι, οποιοδήποτε μπορεί Το θέμα το δεν, ότι είναι δεν είναι. Γιατί είναι οι Βελόπουλοι. Και οι Αδόνιδες Και ο οποιοδήποτε άλλο χουντοκατακάθη. Είναι ένα θέμα. Το θέμα δεν είναι ότι ω τηλεπολιτή έκανε μια δουλειά, έγινε υπουργό. Το θέμα είναι ότι τηλεπολύει πολιτικέ απόψει. Όχι τα αυτό... προϊόντα και τα βιβλία. Α, δεν το αυτό κατάλαβε. δεν είναι κακό. Δεν κατάλαβα τι αυτό λέμε. Κατάλαβε, Ήθελα να το διατυπώσω να Α, βεβαίω. Και, και πολύ ε, Δεν μπορεί να, <laughs> να καταλάβει. Ή τηλεπολύθυμιο. <laughs> πολιτικέ ιδέε και απόψει. <laughs> δεν <μου πέρασε>. <laughs> <laughs> <laughs> Δεν σου πέρασε το μυαλό. Είπε τηλεπολιτή Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Και το θέμα είναι ότι αγοράζουν. Προφανώ δεν τα αγοράζει. Είναι ότι πουλάει, αγορά, πουλάει την έξυπνη βλακία. Ωραία. Φεύγουμε από τα παιδιά τη Αίρε, φεύγουμε από τον Άδωνη. Στην επιστήμη. Τσιόδρα. Μαγιορκίνη. Όχι. Με ένα σούπερ τόσο δουλουμίνη. Όχι, όχι. Πάμε στην κυρία Γιαμαρέλου. Τη θυμάστε την κυρία Γιαμαρέλου. <laughs> Αυτή είναι, γιατί την κόψανε, Καταλάβανε ότι έχει φάει πέτρα. Όχι. Δεν δε, δε ξέρω. Βγήκε πάντω. Πάλε. Βγήκε και. Είχε πει άλλα κι άλλα. Είχε πει για την εκκλησία ότι δεν κολλάει. Ναι, ότι ναι, όποιο δεν πιστεύει. Τα είχε πει αυτά. Προφανώ δεν κολλάει. Έξε Καταρχά, μάλλον άπιστοι περισσότερη γι' αυτό κολλήσανε. Mm, ναι. Πολύ Εξετάζονται πολύ. και κάποιοι παπάδες από που κολλήσανε. Τέλο πάντων. Οι είπε που, που βλέπουμε Όχι για την πανδημία. Οι εικόνε που βλέπουμε κάθε μέρα είναι τα μέσα μεταφορά. Μετρόλεο φορέα, ξέρουμε όλοι τι γίνεται εκεί. Ε, εκεί δεν κολλάει. Όχι, εκεί δεν κολλάει. Αν πιστεύει <laughs> ότι θα φτάσει στον προορισμό σου, θέλει βαθιά okay. πίστη. Ναι. Δεν, κολλάει. Δεν, κολλάει. δεν κολλάει. Μίλησε λοιπόν η κυρία Γιαμαρέλου ω επιστήμονα, πνευμονολόγο ειδική, για το χαμό που γίνεται στα μέσα μεταφορά. Λέμε πάρα πολλές φορές, αν μπορείτε μην μπείτε στα λεωφορεία. Γιατί ό,τι και να κάνεις, παρόλο ότι πήγαμε 7 το πρωί, 8 το πρωί, 9 το πρωί, μοιράστηκαν οι επιβάτες, πάντα οι ανάγκες δεν φτάνουν. Αν μπορείς περπάτα, πήγαινε και με τα πόδια, γύρισε και με τα πόδια. Είναι μια καλή άσκηση μαραίνουν. αυτή. Για όλα υπάρχει λύση. Γιατί σα κάναμε μεγάλο περίπατο, 2 <laughs> εκατομμύρια. Δεν το ξεκάναμε από χθε. Όταν, το κάναμε. <laughs> Όταν το, κάναμε. <laughs> το κάναμε. Γιατί το κάναμε, για να βαδίσετε. Ναι, βαδίζουμε μαζί ίδιο στην, δρόμο. Ελλάδα. Ναι. στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τη ανάπτυξη. Εδώ συστήνει η κυρία Γεμαρέλ να περπατάτε, αχάριστη, που θέλει θέλ, θέλ, και για να πεθάνει. Καταρχά το λένε. Όλοι, γιατρι, <laughs> όλοι οι γιατροί το λένε. Θα πεθάνει. Σε κούνα. Όλα τα χάμπρου και τα τσίγκενάκετ. Ξεκινάζε, παιδί μου από τη γλυφάδα. Και δουλεύει στο κέντρο τη Αθήνα. Τι είναι η γλυφάδα, Μωρή Κασίνη, 10 χιλιόμετρα. Δεν, δεν χιλιόμετρα. έβαλε λίγο πολύ που είναι 5. Βάζω γλυφάδα Λυφά. που Λυφά. είναι δέκα. Τώρα, γιατί αυτή είναι η μιζέρια. Το κόβει με το πόδι. Θα βρει κίνηση. Πάχαμο. Το... Στο πόδι? Όχι, με το αυτοκίνητο. Όχι, ναι, αυτό στο λέω. πόδι δεν θα βρει κίνηση. Όχι, όχι, όχι. όχι. Λοιπόν, σταματά το πόδι. Περίπου θέσεις. ίδια ώρα. Καλά τα λέει και είσαι και μόνο σου. Δεν χρειάζεται να συγχρωτιστε, να πιάσει χειρολαβέ, να κάνει βενζίνε. Ναι, ναι, ναι, πολεμάμε τον καπιταλισμό εμέσω, πολύ σωστά η κυρία Γιαμαρέλου, καφέδες, το λέει τόσο... καφέ στο δρόμο, το λένε τόσο εύκολα όλη αυτή, τόσο αγνοούν τη ζωή των ανθρώπων, τόσο υποτιμούν τους ανθρώπους, μούρη κατευθείαν και λανσάρουν και ως επιστημόνες. Αυτό. Και αυτό... του βγάζω και τα κανάλια. Αυτή πρέπει να την πήρε, Χαμπάιρα, να μην σου την κόψανε. Θέλαν ε... να καταλάβουν ότι είναι Γιάννη Δαπάνια. <laughs> η κατάσταση δε... είναι παρατράγουδο. Όχι, είναι να πάει με τον Τζομποτσέπι να φυλάει το μπράτσα τη. δεν είναι ακριβώ έτσι. <laughs> Ο Τζομποτσέπι δεν φυλάει τα μπράτσα τη. Τα μπράτσα του λέει αγάπη μόνο. Α, ναι, εντάξει, ε, okay. Αυτή η πανδημία μόνο. Α πούμε αγνοησία μόνο. Περπάτημα μόνο. Α ρωτήσουμε το βασικό ότι προτείνει περπάτημα. Να περπατάμε. Να κρατάμε αυτό. Θα πηγαίνετε λοιπόν από αύριο στι δουλειέ σα, μένει παιδί μου πατήσια. Και δουλεύει πειραία. 20 χιλιόμετρα, δεν είναι πολύ. Στο πήγαινε. Κόλλημα τώρα. Τι κόλλημα. Δεν πατήσχε ότι είναι μακριά. Παλιά τα πατήσχε, ήταν το κέντρο. Οκ. <laughs> okay. Θέλω να πω, πέφτουν στο δημόσιο διάλογο και ρεαλιστικέ λύσει. Φάει ένα χαλασμένο κοτόπλο. Να σε πάει τη μαντήλη να τρέξει. <laughs> <σε> να σε πάει τρεπατήρα. Να έχει την όθηση αυτή που χρειάζεται. Να έχει Βγαίνει και η Ντόρα Μπακογιάννη χτε. Να, να το για τον Μπανδύ. Όχι, δεν μίλησε το για τον Το γιο δεν είπε για τον Μπανδύ. Το του χάλασε το περίπατο. του Θα έρθουμε στο γιο σε λίγο. Ξεκινάμε από τη Μάννα. Βγαίνει τώρα ο να μιλήσει για την πανδημία. Και αρχίζει να λέει ότι το κράτο λειτουργεί. Αυτά που λένε όλοι οι βουλευτέ τη Νέα Η υγεία μπεδώσαμε 40 μονάδες μπορεί, κανονικά. Δε, δε, και πρέπει φαργέτε. να υποστηρίξω. Γιατί το... πρέπει να βγω, αφού ο αδερφό μου τώρα τι να πω. γιατί να πρωτοϊποστηρίξει. Γιατί να βγω, είμαι γιαγιά, είμαι, το έχω, το, έχω σοκολατάκια. Όχι, <laughs> <laughs> γιατί... έτσι <laughs> δεν το είπε <πεις> σωστά. Σοκολα... <laughs> σοκολατάκια. Με μισοσπίνη δεν έχουμε. Αυτό ακριβώ. Ε, πρέπει να υποστηρίξει τώρα, εγώ την καταλαβαίνω, τι βλακίε του αδερφού και του γιου. Τινάκα. Δεν υπάρχει χειρότερο γιατί μια μάνα έχει συνήθω να υποστηρίξει του βλακίε τις βλακίες. Πολλέ φορέ να έχει βγει πρωθυπουργό ή συγκεκριμένο. Χειρότερο είναι αυτό. Ναι, πραγματικά είναι χειρότερο γιατί και δεν είσαι πρωθυπουργό και υποστηρίζει βλακίες. Τέλο πάντων, βγαίνει να υποστηρίξει, να πει ότι το σύστημα υγεία δώσανε εντατικέ, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Και θυμάται ότι 10 χρόνια πριν είχαμε μια μικρή κρίση. Τώρα, η κυβέρνηση, τι μπορεί να κάνει σε αυτό το θέμα, ναι. τι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ε, θα, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει είναι καταρχήν να τονώσει το εθνικό σύστημα υγείας, πράγμα που το κάνει όπως βλέπετε, ανοίγουν καινούργιες μεθ, περισσότερες μεθ, συνεχώς και προστίθενται. Αυτό είναι το ένα. Εντάξει, Να βγαίνουν στηρίξη, οι γιατροί δηλαδή, του Ευαγγελισμού και λένε ότι είναι σε ωριακό σημείο ο Ευαγγελισμό. Βγαίνουν, ε, δηλαδή δεν είναι τα πράγματα. Ο Ευαγγελισμό. Όχι. Ναι. Μα δεν είναι. Μα, ουπα, η, ακούστε, δεν πρόκειται, δεν πατάει κανένα σκουμπριά. Ναι. Δεν μπορεί ένα σύστημα υγεία το οποίο επί 10 χρόνια ήταν μνημονιακό το καημένο μέσα σε ένα χρόνο ή σε 8 μήνε. Να γίνει ένα σύστημα υγείας όταν κατέρευσε το ιταλικό σύστημα υγείας που ήταν το πλουσιότερο του κόσμου. Είναι μνημονιακό το καημένο το σύστημα υγείας που έχουμε. Και η ευτονόητη ερώτηση είναι πώς έγινε μνημονιακό. Δεν έγινε Ποιος με ψήφους βουλευτών. <laughs> Μήπως η ίδια λέω. Ναι και η ίδια δεν είναι μόνο. Και... Ήταν ένα μνημόνιο που ψήφισε νομίζω αυτή. Ο... Πασκαλά, όλα. όλα. Επειδή ψήφισε μνημόνιο την έδιωξη. Όχι, δεν ψήφισε Στο πρώτο, νομίζω. Ναι. Τότε που σαμαράστηκαν αντιμνημονιακώ ναι, κτλ, ναι, ναι. κτλ. Τι ωραία και αυτά. Ναι. Ε, δηλαδή, μνημονιακό το σύστημα το καημένο. Άρα, σας, ε, ή, ήρθαμε στην πανδημία με ένα σύστημα υγεία κουτσουρεμένο. Το οποίο έτσι μόνο του έγινε. Ξαφνικά αποφάσισε να γίνει μνημονιακό και καημένο. Δεν υπήρχαν. Τότε αιτίες. δεν έκαναν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια γι' αυτό επίσης, επίσης. επίσης ε, αλλά παρουσιάζουν το οι μνημόνιο οι από τότε ε, γκέρος συνέχεια και, και, και αυτή σήμερα ε, η κινητοποίηση ναι, ναι. και οι γιατροί είχαν η, η κινητοποίηση σήμερα οι γιατροί καθηγητές και κάτι ε, ναι. άλλο και τους ε, εργάτες μετάλλου εντάξει έχει ναι. και ένα φτεργάτης όχι ένα φυγή κάτω το τέτοιο δεν έχει στο λιμάνι ναι είναι αραγμένα τα πλοία όριστα να τα βλέπουμε τα τι ωραία ναι θέλω να πω ότι όλα αυτά γίνονται με τα αποφάσεις κάποιον δεν μπορεί Λε έτσι γενικώ και ορίστο το σύστημα δεν ήταν καλό και είχε καταρρεύσει 10 χρόνια τώρα. Έχει αιτίε και ευθύνε. Και μάλιστα είναι εύκολο να φταίει το σύστημα κάτι άσχετο, ουδέτερο. Ε, βέβαια. Για είναι... να αναλάβουν ευθύνε. Εμεί Είμαστε... που... Είμαστε... τώρα δεν μα έχει συνηθίσει έτσι. Όχι. Κύριε, και τα κα... Αναλάβανε και τα καλά. Τα αναλάβανε σε κάποιο βαθμό. Γιατί ε, είναι Λάβη, αυτό ο κινησμό τη οικογένεια που νομίζει. Τα υποτιμήσαμε τη δραχμή για να βγάλουμε φράγκα. Πάρτα στη Μούρη. Λοιπόν, αυτά με, τα, με το σύστημα υγεία, με την πανδημία, αλλάζουμε λίγο κλίμα. Ξέρουμε τι έγινε στην καρδίτσα. Ναι. Ο Ιαννός. Είχε προβλέψει κάποιο να πάει εκεί, ο Ιαννός, Εγώ έχω αυτή την απορία καρδίτσα συγκεκριμένα. Είναι. Είχαν Είναι. πει ένα γενικό που δεν ίσχυε για όλη ο τη χώρα. Όχι, λέγανε ότι θα κατέβει κάτω, κάτω, θα πάει παραπέρα. Ό, και οι εκεί πέσαν, ναι. μέσα. Θα έρθει πελοπόννησο, θα πάει προς Κρήτη, τίποτα από αυτά. δεν Χτύπησε ο Ιαννό την προηγούμενη Παρασκευή προ Σάββατο και πήγε και ο Πρωθυπουργό κάποια στιγμή. Πια μέρα πήγε ο Πρωθυπουργό επίσκεψη να δει τι γίνεται, να μιλήσει με του ανθρώπου εκεί. Ω, όταν τελείωσε το μπάνιο, το ξέρω εγώ. Όχι, την α, Τρίτη α, πήγε. Ό, ναι. Δηλαδή Παρασκευή προ Σάββατο έγινε αυτό. Ναι. Πήγε την Τρίτη. ο Με στρατιωτικό ελικόπτερο όπω ναι. την Επίδαβρο για την παράσταση. Λεπτομέρειε. Επόσε ήτρε. Δεν το ξέρω. Πήγε την Τρίτη. Ναι. Βγαίνει ο Ρωμανό ο Διευθυντή του γραφείου τύπου τη Νέα Δημοκρατία στο κόντρα προχτέ και πώ. Λασάρι, όλο αυτό που έκανε ο Κυριάκος Λειτουργήσε θεωρώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με, με ταχύτητα ναι. όσον αφορά και τα νοικοκυριά και τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις με τον Πρωθυπουργό να είναι εκεί τη δεύτερη εργάσιμη μέρα τη δεύτερη εργάσιμη μέρα τη δεύτερη εργάσιμη μέρα μετά την καταστροφή Συγγνώμη σε, <laughs> δεν θα χαλάσουμε <laughs> τα Σαββατοκυριακά μας επειδή μας κάνετε Πρωθυπουργού. Όχι, επειδή ο Ιανό του ήρθε να έρθει με Παρασκευή κυριακά, και Σάββατο. Είναι μια καθημερινή Άκου, πώς που το δουλεύουμε. Λέει. Πήγε λέει ο Πρωθυπουργό, τη δεύτερη, όχι τέσσερις Κατά μέρες χάση, μετά. γιατί δεν πήγε την πρώτη. Τι Και ο Τσίπρας Και ο Τσίπρας μη Μα τώρα δεν. Επειδή είναι ένα είναι προβληματικό. Θα χαλάσουμε Κυριακή μα τώρα ξαφνικά. Έχει δίκιο σε αυτό. Ωραία, αφιδωπορεινή Κυριακούλα με συννεφιά. Βγαίνει και λέει ο τη Νέα ότι πήγε ο Πρωθυπουργό. Δεν χρειαζόταν. Πήγε ο Πρωθυπουργό, θα μπορούσε να πει. Τη δεύτερη εργάσιμη, όχι εγώ το που στα Το Θέλω πέντε εργάσιμες μέρες <laughs> Για να ενώ πας Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, γιατί είναι οι πέντε εργάσιμες μέρες. Πότε έχω ταξίδι, καρδίτσα, τη δεύτερη εργάσιμη. Τη δεύτερη εργάσιμη. Από καταστροφή. Όποτε γίνει η καταστροφή, να ξέρετε ότι αν γίνει σου κούει δεν θα έρθει κανένα πρωθυπουργό. <τύπω>, ναι, Ή τυχερή. Θα έρθει στι εργάσιμε μέρε. Τι προσεχεί Αυτό ακριβώ. Είναι μια ωραία διατύπωση. Γιατί όλη αυτή είναι και νέα φιντάνια. Τη σούργελα μπορεί. είναι αυτή <laughs> σούργελα. Ήτανε και παλιά. Πουσεκαλύπτεται. Ήτανε. και αυτή πια. Αυτό. Δηλαδή έλεγε παλιά πού θα βρεθεί πρωτόπαπαπα. Πού Βας θα βρεθεί. Σοβαρό πρωτόπα. Και βλέπει τον πέτσα. Και λε τι καλά. Τι ευτυχώ. Για, ναι, ναι, ναι, για Για εμά τουλάχιστον ναι. να διασκεδάζει. Ε, Του πήγε στη Νέα Δημοκρατία με την πρώτη πανδημία, το πρώτο κύμα ψιλοκαλά. Έχει αρχίσει να ξεβράκομε εδώ τον τελευταίο καιρό μεταξύ υπουργών, μεταξύ γκαφών που κάνουν, δεν μπορούν να μαζέψουν τα αυτονόητα. Από, από τον αριθμό των εντατικών, από τις δηλώσει που κάνουν, από τις φωνέ. Στην χώρα που τα πηγαίναμε και καλά, είχαμε δύο κρούσματα, να θυμίσω πριν το καλοκαίρι. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, 14 νομίζω. Τέσσερα, τέσσερα, τέσσερα. τέσσερα, τέσσερα τώρα... κρούσματα. Τώρα, κοιτάμε, μετά έγινε μια σωστή απόφαση πίσω από την άλλη. Από εκεί και πέρα έγιναν όλα τα καλά. Πάμε τώρα στο φίλο του Δήμαρχου τη Αθήνα. Τι καλός. Μπακογιάννη. Πόσο Να το πάμε τώρα. Γιατί δεν μετά. το πήραν η μικρό. Ξέρεις τι. Ή Playmobil. Να βάλουμε, επειδή βλέπω την ώρα, να το πάμε μετά όλο αυτό. Ε, Οπότε να βάλουμε τώρα τι διαφημίσεις. Ο πανιό τη Χάλαρη είναι στον ήχο. Θα βάλουμε τι πρώτε διαφημίσει και θα τα πούμε σε λίγο. Παραπολιτικά, ελευρύντα κόμμα ένα. Μπράβο μας, να ζήσουμε και στις χίλιες τέτοιες επαιτίους. Γιάννα Γκελοπούλου και χτε βράδυ στην ΕΡΤ. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Γιάννα θα είναι και στι χίλιε <laughs> Γι' αυτό το τη βλέπω. <laughs> Παριχευμένη, τεριχευμένη και... Και... Ανα... και. Τώρα τι ήταν. Ανά 100 χρόνια τελετέ με τη Γιάννα. Ναι, ναι, ναι, ναι, να συντηρούμε και τα μνημόνια με έναν τρόπο. Ναι. Πώ θα ζήσει το νομισματικό ταμείο. Να πάρουμε και Ολυμπιακού κάποια στιγμή. Ξανά. Ε, γιατί όχι. Με τη Γιάννα. Με, με ποιον. καλύτερο. Ο... <laughs> ναι, <νομίζω laughs> δεν νομίζω καλύτερη τελετή. Οπότε μια γαλάκι όταν κατέβαινε τη σκάλα. Αχ αυτή η σκάλα Αυτή τη σκάλα την πληρώσαμε Ούτε με τρία μνημόνια <laughs> Αυτή η σκάλα στίχισε τρία μνημόνια Ούτε η κορομιλά στη Σύρο Τίποτα δεν συγκρίνεται Χαζομάρες okay. ναι. Χαζομάρες θα έρθουμε στο Δήμαρχο τη Αθήνα, αλλά να μείνουμε λίγο στη Γιάννα Γκελοκάνη. Και κρατάει. Ξαναμένα Ναι, ναι, σιγά δεν είναι κανένα θέμα. Η κάμπια, έφαγε τον καζόν, ορίστε τι άλλο. Α, με σκά τώρα με την κάμπια, έχει όρεξη. Κάμπια στην ομόνια. Κάμπια <laughs> στην ομόνια. <laughs> τι, τι ακούμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Δεν είναι ελληνική ταινία αυτά. Όχι, Όχι. <laughs> <laughs> μια κάμπια στην ομόνια. Ναι. Όχι, πραγματικότητα. Ε, Πώ είναι τα λίδα του Κιψέλη. Ναι, δεν έχει βγει ναι. ακόμα. Η Γιάννα λοιπόν, χτε που ήταν στο δελτίο τη ΕΡΤ, τη θύμισε οι συνάδελφοι εκεί και του Ολυμπιακου αγώνε αυτό που λέμε. Και είχε να πει. Και επειδή αναφερθήκατε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, η σύγκριση, η επίκλησή τους, θεωρείτε ότι σας πηγαίνει πίσω ή σας πηγαίνει μπροστά. Το αντίθετο. Δεν κουραζόμαστε να ακούμε όλους τους πολίτες όπου πηγαίνουμε, απλούς πολίτες, αρχές, να μιλάνε για το τι συγκίνηση και περηφάνεια έδωσε αυτό το μεγάλο project. Ένα project που το έκανε μια Ελλάδα που δεν περίμενε κανεί ότι θα το κάνει σε τέσσερα χρόνια αντί για εφτά και που έδειξε τις ικανότητες των Ελλήνων. Οι Έλληνες όπως πριν το έχουμε. Βρίσκουμε λύσεις σε προβλήματα που άλλοι δεν μπορούν να βρούνε. Ε, εγώ κρατάω ότι ακούει καλά λόγια που πάει, βρήκαμε τις λύσεις, ήταν όλα πάρα πολύ καλά, αυτό. Τι άλλο όχι, τίποτα, τίποτα. Αυτό. Ένα θετικό μήνυμα. Πάμε για, για επέτειο πάμε. πάμε για Στη επέτεια. μιζέρια πάλι θα πέσουμε. Ναι, ναι, σωστά. Απλά ήθελε έτσι να το μοιραστώ μαζί σα γι' αυτό το βάλουμε αυτό το πόσο. Όχι, ήταν ένα project που βγήκε. Και μετά μίλησε για την. Δεν ήταν τον Πακογιάννη που βγήκε και δεν βγήκε. Ναι, αυτό ναι. βγήκε. Αυτό βγήκε αυτά βγήκε. όλα. Αυτά τα και έφερε πολλά. πολλά. Τι είπε, έφερε αισιοδοξία. Χαρά. Μνημόνια, χρέη. Δεν έχει σημασία. Έφερε αισιοδοξία. Χαρά να κρατήσουμε αυτό. Μίλησε μετά για το ρόλο τη επιτροπή. Εορτασμού για τα 200 χρόνια. Και έθεσε εκεί. Ψοφάει ο κόσμο, δεν ξέρω θα πάει να το δει αυτό. <laughs> θα έχουν πεθάνει οι μισοί. Ετοιμάζεται. γιορτές γιορτέ να έχουν πεθάνει. Όχι γιορτέ Δεν θα πεθάνουμε κιόλα. Ο πολιτισμό του κράτου ναι. ναι. ε, δεν, δεν έχει πεθαίνει. Σημασία. Δεν έχει σημασία. Εκεί λοιπόν ανεδείχθη από την τοποθέτησή τη και από το ρόλο τη Επιτροπή και του Εορτασμού ένα νομίζω φιλοσοφικό δίλημα. Κοιτάξτε σε μια μεγάλη υπόθεση όπως είναι το να γιορτάσει 200 χρόνια μετά την Επανάσταση. Αυτή δεν είναι υπόθεση ξέρετε σαν του Ολυμπιακούς που ήταν συγκεκριμένο μεγάλο project, που είχε συγκεκριμένες προδιαγραφές, που είχε συγκεκριμένο στόχο. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε στην καρδιά του Έλληνα. Είναι σύνθετο το εγχείρημα. Εδώ είναι άειλο. Είναι ο τρόπος να θυμίσουμε στον καθένα ότι αυτή η διαδρομή μας έδωσε πολλά μας έδωσε δύναμη. Κοιτάξτε από τι περάσαμε. Τι πέρασε η χώρα και πώς τη φέραμε εδώ που είναι. Τι δύναμη πρέπει να παίρνουμε από όλα αυτά που περάσαμε. Γιατί περάσαμε και πολέμους, περάσαμε και καταστροφές, η εξέγερση εναντί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η νίκη μας το ότι η χώρα στέκεται όρθια, δημοκρατική, προηγμένη. Κοιτάξτε τι δύναμη, τι ιστορικό φορτίο δεν έχουμε στους ώμους μας και πώς πρέπει αυτό να μας δώσει αισιοδοξία, δύναμη, να μας δώσει αυτοπεποίθηση για τις επόμενες δεκαετίες που έρχονται. Το δίλημα είναι το εξής. Αντλείς δύναμη από όλα αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν, που είναι έτσι όπω τα λέει ένδοξα και και και, ή αντλείς δύναμη από αυτά που ζει στο παρόν, π.χ. Δεν θα αντλούσε δύναμη ο λαό αν είχαμε 3.500 εντατικέ όπω πρέπει Φαντάζομαι. και όπω ορίζουν. Αν είχαμε ένα οργανωμένο κράτο που δεν είναι τεράστιε μάσκε στα παιδιά, μια οργανωμένη παιδεία. Αν δούλευε ο καθένα και δεν είχαμε ανεργία. Αν είχε σχολεία. Και δεν είχαμε ανισότητε. Καλά. Από αυτά δεν θα αντλούσαν. Αν είχαν όλοι φυσικό αέριο σπίτι του. Θέλω να πω, δύναμη δίνει το ένα, δύναμη δίνει και το άλλο. Και η ιστορία δίνει δύναμη, δεν το παραγνωρίζουμε και κάποια στιγμή ακουμπάει ο καθένα. Αλλά αν δεν έχει να φ δεν παίρνει δύναμη. Αδυναμία παίρνει από όλα αυτά. Και δεν σου λέει τίποτα η δύναμη που μπορεί να αντλήσει από το παρελθόν. Είναι διαφορετικέ οπτικέ. Ναι, βέβαια Με υπάρχει μια λογική ότι όσο δεν μπορούμε να πάμε μπροστά, κάποιοι είμαστε από το πίσω για να υπάρχει μια βάση. Ναι, και τέλο δεν είναι καθόλου παράλογο. Οι δεν είναι φανφάρες. Και φανφάρες Η και ιστορία όμω είναι ιστορία. Θέλω να πω: η ενέργεια που σπαταλάτε για όλα αυτά. Προφανώ θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια και θα γίνουν και συζητήσει και βγουν και συμπεράσματα για το τι έγινε και δεν έγινε, αλλά. Τη ίδια βαρύτητα και η ίδια ενέργεια δεν δίνεται για τρέχοντα θέματα. Δεν είναι η Γιάννα υπεύθυνη για τα τρέχοντα θέματα, αλλά είναι και η μια πολιτεία που το αβαντάρει και το ενισχύει όλο αυτό. Και μια πολυτέλεια και το ό, όλο, που αυτό, όλο αυτό, ενώ υπάρχουν άλλα ελλείμματα. Εγώ δεν είμαι τη άποψη ότι θα, όχι, θα εντάξει, είναι μόνο το ημιακέ. Το μήτευρα. ένα ή το άλλο, όχι. Όχι, Θα δοθεί περισσότερη βαρύτητα στα αναγκαία για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι η τιμή στου αγωνιστέ του 2021. Αυτή αγωνίστηκαν. Έγινε όπω έγινε με ό,τι έγινε. Και φτάσαμε εδώ, οι, οι τωρινοί να έχουν αξιοπρεπή ζωή. Και αυτό σημαίνει 10 δίκτες. Κανείς από αυτούς τους δίκτες δεν είναι Δεν γίνεται ε, να έχουμε 500 εντατικές πριν 6 μήνες. Για δε, 11 εκατομμύρια λαό, 500 εντατικές. Και τώρα έχουν τσάτρα πάτρα βρει εκεί και βάζουν κάτι να πλευστήρες και στο εντατική και γίνανε 900 και εδώ καμαρώνουν τι λέει, παίξαμε άλλη φορά. Που ο Τσίπρα για το αυτονόητο που λέει: Εμεί είχαμε κάνει 500. Με έβαλε 40. Είχε βάλει 40, 40 παραπάνω. 40 παραπάνω, και και παραπάνω στα 4,5 χρόνια. Μπράβο. Και τούτοι καμαρώνουν επειδή έχουν 25 μαθητές στην ανατάξη. Που χωρί την πανδημία είναι ντροπή να έχει 25 ανατάξει. Α έχει και η Ελβετία, α έχει και η Σουηδία. Mm. Ποιο είναι το σωστό, πώ μαθαίνει. Με 25, με 10, με 15, γιατί δηλαδή πρέπει το μίνιμουμ να, καταλα... να καταλαμβάνει πάντα η Ελλάδα και να καταφέρνει. Ενώ υπάρχει και τον εξή διαθέσιμό σε ένα σκάλου καθηγητέ και τα λοιπά. Δεν είναι να πει ότι ναι, αλλά και ποιο θα τα κάνει. Πρέπει να πληρωθούν όλα αυτά. Στο λόγο και δεν, εなる, δεν υπάρχουν ]静... τέτοια. Δεν είναι σκολληλική που βρέθηκε μέσα στα 80 εκατομμύρια να πάνε στα σκοϊλική του. Χωρί δάσκοι, ποιο πάνε για δάσκαλοι. Είπαγιστεί. Άρα, τι θα μάθουν τα παιδιά μα. Αυτό στα ιδιωτικά που είναι ενεργόμενα τα πράγματα. Μπακογιάνη, λοιπόν. τι καλά. Πάμε σε έναν άριχτο μετά από αυτά, τα μίζερα που λέμε εμεί. Μπακογιάνη μιλούσε πριν τρει-τέσσερι μήνε όταν γιόταν. Ο κουρνιαχτό στο κέντρο τη Αθήνα με τα μέτρα, αυτά τα, τα γελία μέτρα. Έκανα και βιντεά, βιντεά και πάνω στο μεγάλο περίπατο. Λοιπόν, αυτά τα μοντέρνα και Αυτές καλά. Τι κάνουμε, κατευθείαν στο ζουμί, τι κάνουμε. φτιάχνουμε, Έχουμε μελετήσει στην Αθήνα. Βάζουμε, κάνουμε το μεγάλο περίπατο, ε, κλίμε, ναι. με, με, μειώνουμε το καυσαέρια, το ένα το άλλο Θα τα πει ο ίδιο. Τι θα δούμε λοιπόν στην Αθήνα. Θα δείτε πολύ μεγάλε αλλαγέ που θα αλλάξουν και την όψη και την εικόνα, αλλά κυρίω τη λειτουργία τη πόλη και να αποκτήσουμε επιτέλους μια άλλη ποιότητα ζωής που να συμφωνήσουμε όλοι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη διότι η Αθήνα σημαίνει μια πόλη που αδικείται και αδικεί Πολύ απλά λοιπόν εμείς μιλάμε για τον μεγάλο περίπατο Συνολικά έχει φτάνει στα 6,5 χιλιόμετρα απελευθερώνονται 50 στρέμματα δημόσιου χώρου από τα Γιώτα Χ και αποδίδονται στον, Πεδό, στον Πεζό και στον Ποδηλάτη και το ωραίο με όλο αυτό είναι ότι γίνεται με ένα νέο πρωτοποριακό τρόπο. Να μείνουμε α, λίγο μείνουμε σε αυτό. αυτό. Νέο πρωτοποριακό ναι, α, στον ακούσουμε. Τρόπο. Να τον ακούσουμε. Κυκλοφοριακό χάο. Κάναμε πω, δύο πω. ώρες να πάμε στον Λυκαδητό το πρωί. <συκλή> Τροπή του όλων. Από πού μέχρι πού? Από, από εδώ, από την Ακαδημία. Πόση ώρα κάνατε? 40 λεπτά, 45. Στρέλα, καλύτερα να πήγαινε άλλα μία. 40 λεπτά από ζωγράφο. Πού ήταν η μεγαλύτερη καθυστέρηση, ε, Εδώ από το Σύνταγμα μέχρι εδώ πέρα. Πόση ώρα κάνατε από το Σύνταγμα μέχρι εδώ, 10-12 Με... λεπτά μέσα. Με... Και μέχρι να πόση ώρα λέτε να κάνετε. Δύο μέρε. Δύο μέρε μόνο. Το έχει πηγαλάει. <laughs> Αρχιωτικά από τον ο, ο Ιούνιο. Ο πρωτοποριακό τρόπο είναι mm. ένα τρόπο που δεν είχαν σκεφτεί όλοι προηγούμενο Όχι κανεί. Είναι κάτι που δεν είχαμε ξαναζήσει. Κάτι καινοτόμο έφερε στην Αθήνα ο και μπράβο. Και μπράβο και ό,τι έχει κάνει ο Πακογιάννης ένα χρόνο τώρα είναι γκάφα ή μου φαίνεται. Απ' τα εγγένεια είναι... της Ομονία μέσα την πανδημία. Απ' την ομόνια αυτή καθεαυτή που την έφαγε η κάμπια. Η κάμπια. Η κάμπια. Στην ομόνια η ο Πακογιάννης φαίνει για την κάμπια. Ε? Ο Πακογιάννης φαίνει για την κάμπια. Όχι δεν είπα ότι φταίει. Αλλά... Κάνεις ένα συντριβάνι, βάζεις γκαζόν, τι είναι αυτό που το τρώει Κάτι ουσίας γενικότερα Υπήρχε αυτό, αυτό το χρόνο αχρο... Υπήρχε από το 1960 ένα πολύ ωραίο συντριβάνι στην Ομόνια που έχει παίξει και σε ταινίες Ποτέ δεν το φάγε κάμπια Δεν το τι μάθαμε Τι έγινε τώρα Δεν είχαμε σοσιαλμίνια Σαφνικά ήρθει κάμπια ε, Μας πολεμάνε Όχι φαινόταν οι, πράσινο Οι ξένες κάμπιες Αυτά μετά ξανά και που ήρθαν ε, Ο πέταξε. Έχει ενδιαφέρον το ξέρω. Α, Γεροβασίλη τα και πετάει κάποιες. <σίλια> η Γεροβασίλη Ποιος? Νομίζω βαριέται η Γεροβασίλη. <σίλια> Κανένα <σίλια> άλλος. Κανένα ο Σιλιόπολο που έχει οριστεί. Όχι, μην από την Κουμουνδούρου να πάρε πετάξει κάποιο. <σίλια> δεν να το oh, όλη μέρα. θυμάμαι που ήταν σαν πάρα πολύ δραστήρια. Έχει πολλά πράγματα να κάνει. όλοι οι τα στη έχετε Ρίξτε από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο κάτω. Είναι μέσα στην ένταση, ρε παιδί μου. Χαλαρώστε λίγο, οκ. Okay. Για το καλό μας το κάνετε. Θα έρθουμε μετά στην ζάκη Μετά, μετά. Δεν έχουμε τελειώσει με τον Μπακογιάννη. Ο Μπακογιάννης τότε λοιπόν, που έβγαινε και υπεράσπιζε με αυτό το ύφο πεντάχρονου, αλλά που τα ξέρει όλα και ξέρουμε όλοι ότι δεν ξέρει τίποτα, αλλά δεν του μιλάει κανεί για να μην τον κακοκαρδίσει, είναι αυτό το μικρό που παίρνει το ύφος του μεγάλου, μικρομεγαλίζει και νομίζω ότι χαράει στρατηγικές και λέει πρωτοποριακά πράγματα και κάνει παρούφες, όπως ακούσαμε ε, και το νιώθαμε γελίως. από τότε γιατί δεν μπορεί να βάλει κοστά στη Μεγάλη μπαρούφες Βρετάνια Αλλά και εντυπωσιακά Δεν βάζεις φίνικα 5 μέτρων 6 σε μια γλάστρα ύψους 60 εκατοστών Το θέμα είναι γελίο, ντρέπεσε, ντρέπεσε. Δεν βάζεις φήνικα έτσι κι Και δίνεις 2 βγει να το κάνει. Δεν δίνεις 6 χιλιάκα για ένα παγκάκι 500 ευρώ για, για ένα τσίγκο Ψιστιέρα Λοιπόν βγαίνει λοιπόν τότε εκείνες τις μέρες που τον έκραζε το σύμπαν και λέει Ερώτηση τώρα Πώς η επιβάρυνση περιμένεις εσύ Πώς επιβάρυνση περιμένεις Μέχρι να ισορροπήσει το πράγμα Η επιβάρυνση την οποία είδαμε στην όλγα Είναι η μικρότερη από ό,τι περιμέναμε Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, για παράδειγμα, προχτέ δεν τη δημιούργησαν ούτε η Όλγα του ιερόδοτικού, τη δημιούργησαν οι πορείε. Που μία πορεία σε ένα απόγευμα κάνει σωστό. όσο επιβάρυνση κάνει ο μεγάλο περίπατο σε τρει μέρε. <σχερνίσαι> Υπάρχει <σχερνίσαι> και <σχερνίσαι> μελέτη πίσω από αυτό. φταίγε, βέβαια. Τα... Οι, οι πορείε τα φταίγανε. Όχι το σκιτζίδικο που κάποιο έφτιαξε στην τουαλέτα μια μέρα δύσκολη. Όχι, <σχερνίσαι> που με κριτήριο δεν έγινε την ομορφιά τη πόλη, έγινε την ομορφιά τη τσέπη. Γενικότερα, γιατί. Όμορφο, όλο αυτό που έγινε δεν το λέγεται. Δεν, δεν το λε, κάτι Τόσο που αναγκάζεται και ο Πορτοσάλτη που τον είχε χθε το πρωί τι στο είναι. ραδιόφωνο να του κάνει, να δει πώ έκανε Α, την ερώτηση μά. ο Πορτοσάλτη στον Πακογιάννη. Και βγήκε, το βγήκε και δεν βγήκε. Άκου πώ ξεκινάει την ερώτηση και πώ απαντάει τελικά ο Πακογιάννη. Πώ πάει ο Μεγάλο Περίπατο. <ΣΣ2> ο Μεγάλο Περίπατο αυτή τη στιγμή, όπω ξέρετε, είναι ένα έργο ζωντανό. Είναι ένα έργο πιλωτικό. Ειδικά τώρα, σα αρέσει, αν μου αρέσει τι. Αυτό έτσι όπω λειτουργεί. Σα αρέσει ο μεγάλο παιδί. Λειτουργεί πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι κυκλοφοριακά αυτή τη στιγμή λειτουργεί, ναι. Ε, έτσι όπω το λέω, ότι τώρα να λειτουργεί δοκιμαστικά έχει πετύχει αυτό που είχατε εσεί ω σκέψη. Βγήκε και δεν βγήκε. <Κι> βγήκε και δεν βγήκε. <Κι> βγήκε και δεν βγήκε. <Κι> βγήκε, δε βγήκε. Και φαίνεται η ικανότητα στο τι απάντηση βρίσκει να πει όταν έρθουν τα δύσκολα. Δεν είναι απάντηση, το δεν βγήκε, βγήκε, δεν, δεν είναι, είναι απάντηση, δεν είναι το λες. Βγήκε, Βγή... Δεν είχαμε κορονοϊό, γι' αυτό δεν βγήκε. Τόσα επιτελεία, τόση μανατζαρέοι. Όλη μέρα με αυτού καταγίνονται, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο για την εικόνα τους. Βρες μια σοπή, ας το πει κάποιος μια απάντηση σοβαρή Το βγήκε, δεν βγήκε, μας γλιτώνει δύο εκατομμύρια. Όχι, θα, ήταν πιλωτικά. Θα, ήταν πιλωτικά. Ρε, οι οι ευθύνε δεν... για αυτά τα δύο εκατομμύρια Εσένα Έχει την τσίπα κάποιο. Κάποιο μελλοντικό πρωθυπουργό έχει την τσίπα να πει ότι έγινε κατασπατάληση, δώσαμε στην εταιρεία τη αδερφής μου να τα βάψει δεν που ξέρω δούλευε. Ε, και ότι δεν... δύο εκατομμύρια που, το, που τώρα κάνουμε αυτά. αντού. Αυτά που λε, εσύ δεν αποδεικνύει. Ποιο δεν αποδεικνύει από όλα αυτά που Εσύ δεν έχει επενδύσει σε τι κάσαμε. θέλεις Ξέρω, θα πάει σε ένα ρίσκο. Δεν έκατσε. Ναι τι όχι λες, δεν ξαναπέζω. Αυτό θα πει και αυτό. <laughs> δεν ξαναπέζω. Δεν ξαναπέζω. τι να κάνω. Με την πλακία έδωσα δύο Κάπου εκατομμύρια. Κάπου μέσα σε αυτά άκουσα θα γίνει πιο δυναμικά. Τι Όλο αυτός, Έχει, πλακώ, αυτό στα τέσσερα χωρίς θα στοιχήσει 50 εκατομμύρια. Επιμένουν δηλαδή, ναι, με κάποια. Αν έχει φτιάξει λίγο τροπή. Εγώ δεν θα τα έπαιρνα πίσω αν δήμαρχο. Ποια αυτά τώρα. Τα α, ο, κάνατε ο, ως... μαντάρα, δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε, δεν θέλω να σα βλέπω, φύγετε. Αυτό θα έλεγα. Φύγετε ποιου, του Πόλε. Όχι, ναι. Όχι. αυτού που το κάνανε. Α, Και τα λεφτά σα, μάλιστα. Του Δεν με πείτε γι' αυτά, είστε βλάχοι. Πέρα πάνω να σα κάνω χώρα ευρωπαϊκή, ουστ. Δεν σα αξίζει τίποτα. Πάρει την παλιά του Αθήνα. δεν έχει. Μόνο το ένα αριθμό θα ένα. Τώρα που θα τα ξυλάσουν εκεί. Στην Πανεπιστημίου, στην Όλγα Σταμίνη, αυτό το κόκκινο κάτω που οδηγεί στο Πανεθνιακό Στάδιο που δεν περνάει κανεί από εκεί. ελπίζω. Γιατί δεν έχει νόημα ένας πεζόδρομος με ένα πεζόδρομο σε δύο σημείο. λεωφόρους αριστερά και δεξιά, που είναι η Κωνσταντίνου και η Αμαλία. Ναι, δεν ξέρω, ελπίζω να μείνει και κάτι. Να έχουμε να λέμε ένα εδώ. Ναι, Πέρασε να λέμε. ο Κώστας Μπακογιάννης. Βάλε και λίγο την τζάκρη, έχουμε μια τζάκρη. Ε, Τελειώσαμε τον Μπακογιάννη. Αν ξεπεράσει τη... και τον Αβραμόπουλο σε παπάντζα. Έχει Ζαμίνει, πάρα πολύ καλά. Στον ένα χρόνο δεν τα έκανε αυτό ο Αβραμόπουλο. Και Έκανε όχι. και δύο τετραετίε. Πώ έκανε ο Αβραμόπουλο. Δηλαδή Στον ένα χρόνο όλα αυτά. Όχι, όχι Τι όχι, ένα όχι, χρόνο. Από Σεπτέμβρη πέρσι. Ούτε χρόνο. Τα κάκηλα, μετά Ούτε τα χρόνο. Η Τζάκρη λοιπόν βγαίνει να την πει στο Κυριάκο τσουτάκι. Τι έχουν μαζέψει οι κοιμήσει. Τι έχουν μαζέψει οι κοιμήσει. Όποιοι περισσεύανε. Ναι, και λέει η Τζάκρη. Οι θέσει και... του ΣΥΡΙΖΑ και... για τη σχέση με την Τουρκία είναι συγκεκριμένε και τι απέδειξε στο πεδίο τη αντιπαράθεση. Ο κ. Μιτσοτάκη όμω στο πεδίο τη αντιπαράθεση απέδειξε ποια είναι η δικιά του απάτριδα και, <χω> το και διεθνιστική αντιμετώπιση των απάτριδα. βασικών μας εθνικών ζητημάτων. Ε, Είδατε την Κολοτούμπα την προχθεσινή, τη Βορειομακεδονική Είπατε τον κ. Μιτσοτάκη απάτριδα. Ακριβώ. Αυτό είναι ο πάτρι και ο διεθνιστή. Τι λέει. Ο Ούτε ελληνικά Τι αυτό το λιγότερο. Ο Διεθνισμό είναι τι βασικέ αξίε τη αριστερά στην οποία ανήκει αυτό το φεγγάρι η κυρία Τζάκρη. Σας τι το λέει ως κατηγορία, έχουν βγει την κράζουν όλοι με στο ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι, Τραβάνε τι... τη... τα μαλλιά του. Τι πήρε και ο Βασίλη στο γραφείο να στηρευταθεί. Πιο μόνο. Έτσι Βγάλαν βουλευτέ επίσημη ανακοίνωση. Ε, στο Twitter γίνεται γλέντι, ε, τι ε, να κάνει τώρα, και τι να διώξουμε το πασοκογενέ ΣΥΡΙΖΑ που μέσα. Όχι, δεν το διώχνουμε. Το μείνει. αναδεικνύει. Το, 3 θα μείνει. το Α, αναδεικνύει. Δεν είναι για το 3%. Προφανώ είναι στελεχάρι η Τζάκρυ. Φαίνεται. Ταιριάζει το ΣΥΡΙΖΑ του σήμερα. Με όλο το υπόλοιπο. Η Τζάκρυ δεν είναι. Και ο Τσίπρα λέει Απατεώνα τον κούλι και βγαίνει ο Τσακαλώτο. Και δεν τον είπε Απατεώνα. Και βγαίνουν τα τσιπροτρόλ. Όχι τα σιριζοτρόλ πια. Ναι, τα ναι. τσιπροτρόλ και βρίζουν τον Τσακαλώτο. Τα μεταξύ του. Τα δικά του. Ενώ ο άλλο τα έχει κάνει μαντάρα. Με τις πανδημίες και αυτή τρώουν ούτε την στοιχειώδη νοημοσύνη της αυτοπροστασίας. Μπα, Δεν διαθέτουμε. Αυτό που το είχαμε καταλάβει από θα το είχαμε καιρότα. καταλάβει από πέρυσι. Ελινοφρένια είναι εδώ. Πάμε στις δεύτερες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Παραπολιτικά Λέει mm. εδώ ένα ακοράτη. Κοροϊδεύετε τι κάμπιες του Μπακογιάννη τώρα όταν όμω γίνουν πεταλούδε και η Αθήνα γίνει κάτι σαν μπάρκο για αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Να δούμε πού θα πάτε να κρυφτείτε. Θα φύγουνε, θα μα γράψουν κανονικά. Νίκος. Όχι, θα είναι ωραία. Θα είναι σαν την κοιλάδα με τι πεταλούδε στη Ρόδο. Θα είναι Φύγω, η ομόνοια ε, με τι πεταλούδε. Αν το φαινόμενο τη πεταλούδα θα είναι. Και άρα θα, θα δικαιωθεί ο Μπακογιάννη. <laughs> <laughs> και, <laughs> και μεγάλου περιπάτου ο, ο, ο, ο Κώστα Μπακογιάννη. Στο ρουκ χθε. Στο Θα πει διότι παράστηκε η μυρωδιά και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ-ζουκ. Το τέτοιο ornament. μας, το τέτοιο μας που έχουμε κάτω από τον αφαλό, αν δεν το πλύνουμε μυρί. Τι θέλει να μου πει. Τι Μυρωδιά. Μυρωδιά Ωραία. Μυρωδιά μυρωδιά. Γενικά εγώ ήθελα να πω αν δεν το πλύνουμε. Όλα καταλάβαμε. Αυτό έγινε. Για το πράγμα τη έλεγε. <laughs> ότι μυρίζει ήρθε. το πράγμα της. Αυτό τη ήρθε τώρα, της ήρθε τώρα Ω, τι να έκανε. Να πράγματα. Και... και μεταδίδονται και σε ώρε που βλέπουν και ενήλικες. Μα δεν τροπεί πράγματα. Για πε, τι έχει να πει για το Σάββατο. <laughs> <έχουμε> <laughs> για το Σάββατο, <laughs> παίζουμε <laughs> Θεσσαλονίκη. Πριν απαγορευτούν τα πάντα, ε, αναβαίνουμε Θεσσαλονίκη στο Μήλο Open Air Babylonia για μια παράσταση. Ξεκινάμε νωρί, ε, 9 η ώρα, από τι 8.00 και τα σημεία προπόλυση είναι σάρωθρο, ηλιοτρόπιο, διόροφο, παπασουτηρίου, ελιά λεμόνι και καλντερών καφέ en more Το ελιά λεμόνι είναι δύο mm. μαγαζιά, είναι στα τηλέσβο Ελιά λεμόνι, είναι για έναν okay. βέρνα κάτι τέτοιο. Ε, αυτό στο μήλο ε, στη Θεσσαλονίκη, αυτό το Σάββατο, Pitches Black, TQ Edition. Με μάσκες τα πρωτόκολλα όλα τηρούνται και τα γνωστά ναι, ναι, Μας μα είχατε ζαλίσει κάτω και στο Τεχνόπολη εκεί. Ε. Με μάσκε που μα είχατε καρφωμένου κάτω, στο παχτωμένου εκεί. Έτσι, πέρα, Θέλαμε πέρα. να χορέψουμε αυτά που έλεγε και γινόταν, δεν μπορούσαμε ναι, να ναι, σηκωθούμε. Έτσι, έτσι θέλει. Λοιπόν, βάλε τώρα το τραγούδι τέλος. αυτό. Κάτσε να ακούσουμε λίγο να μου πει ποιο είναι. Regás un poco más apenas puedo verte en mis brazos de tenerte corriendo hacia mí buscas pasión Αμαρτία. Μπράβο, ρέλα, Τζένι. Λοιπόν, αυτό, με αυτό σα αποχαιρετίω. Μας κλέψανε ξένοι? Στα Ισπανικά ή εμεί κλέψαμε. Δεν ξέρω, αυτή. νομίζω αυτή μας, μας κλέψανε. Είναι πλέσας, ναι. Ε, σα αποχαιρετούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα. Yeah. Ανηδεγα, αν τον η αγαπη μου ειναι ανεξαρτητη απο τον καιρο, que η μου ειναι